Κεφάλαιον Β, σελίδα 979, 1 29. 1. Και προς τον επίσκοπο της Εκκλησίας που είναι στην Έφεσον, γράψε τα εξή τα οποία ισχύουν για του εκάστοτε επισκόπου τη όλη Εκκλησίας μου μέχρι τη συντελείας. Αυτά λέγει αυτό που κρατεί στη δεξιά του ω μόνο κύριο για τους του Επισκόπου και που περιπατεί ω μόνο κυρίαρχο και προστάτη εν μέσω των επτά χρυσών λίχνων, οι οποίοι συμβολίζουν τα επτά Εκκλησίε. 2. Γνωρίζω καλά τα έργα σου και των κόπων που ως ποιμήν και επίσκοπο καταβάλει και την υπομονή που δεικνύει στι θλίψει και του πειρασμού του Επισκοπικού σου έργου. Γνωρίζω καλά ότι δεν ανέχεσαι και δεν δεικνύεσαι χαλαρώσει τους κακούς και δι' αυτό και εξήτασε με προσοχήν εκείνους που λέγουν τους εαυτούς των Αποστόλους χωρίς να είναι αληθινοί Απόστολοι και τους ύβρε ψευδαποστόλου. Τρία. Και έχεις υπομονήν εν μέσω των αντιδράσεών των και έδειξες καρτερίαν και αντοχήν δι' και το Ευαγγέλιόν μου και δεν απέκαμες ούτε Τέσσερα. Είμαι όμως δυσαρεστημένος εναντίον σου, διότι εφήκες να ψυχρανθεί κάπως η αγάπη που είχες στα πρώτα σου χρόνια. 5. Εν λοιπόν από ποιον ηθικό ύψος έχει πέσει και μετανόησε και κάμε πάλι τα έργα της προτέρας αγάπης σου. Διαφορετικά, θα έλθω εις και θα μετακινήσω την εκκλησία σου γρήγορα από την πρωτεύουσα θέση που έχει τώρα εάν σύ και οι χριστιανοί σου δεν μετανοήσετε. Έξι. Έχεις όμως αυτό, ότι μισείς τας και σαρκικάς παρεκτροπάς των νικολαϊτών, τας οποίας και εγώ μισώ. 7. Εκείνος που έχει πνευματικών ενδιαφέρον και το αυτή της ψυχής του υγιές, ας ακούσει τη λέγει στας εκκλησίας το Άγιον Πνεύμα που λαλίσα φτάζει για τον προφητόν του. Εις εκείνον ο οποίο θα νικήσει στα κατά του σατανά και της αμαρτίας αγώνα, θα δώσω σε αυτό να φάει από το ξύλο της ζωής. Θα τον αξιώσω του τέστη να απολαύσει τα αιώνια αγαθά μέσα στον παράδεισον του πατρός μου, ο οποίος κατά την ανθρωπίνη φύση μου είναι και Θεός μου. 8. Και στον επίσκοπο της εκκλησίας που είναι στην Σμύρδη γράψε Αυτά λέγει εκείνο που υπάρχει αηδίος πρώτος από όλα και που θα υπάρχει αιωνίος έσκατος από όλα, ο οποίο έγινε νεκρός, και έζησαν πάλιν. 9. Ιξεύρω τα έργα σου και την θλίψη και την πιτωχία που σου επροξένησαν ο διωγμός. Αλλά πνευματικός είσαι πλούσιο. Ιξεύρω ακόμη και την ασεβή κοφαντία που σας έγιναν από αυτούς που λέγουν τους εαυτούς τον ότι είναι Ιουδαίοι. Και πραγματικός δεν είναι, αλλά είναι η συναγωγή του σατανά. 10. Μη τίποτε διευτά που πρόκειται να πάθεις. Ιδού ο σατανάς, να ρίψει μερικούς αποσάσεις την φυλακήν για να δοκιμαστείτε και θα έχετε θλίψη δέκα ημερών, δηλαδή σύντομων και όχι μακράν. Φρόντιζε να γίνεσαι πιστός, αποφασισμένος και θάνατον ακόμη να υποστείς για την πίστη σου αυτήν και θα σου δώσω στέφανον των αγώνων σου την αιώνιον ζωήν. 11. Εκείνος που έχει πνευματικό ενδιαφέρον και το αυτή τη ψυχής του υγιές Α ακούσει τι λέγει το πνεύμα εις όλας σας εκκλησίας. Εκείνος που θα είναι νικητή δεν θα δικηθεί από τον πνευματικόν και θάνατον που δια τους αμαρτολούς πρόκειται να επακολουθήσει μετά των σωματικών ως άλλος δεύτερος θανατός των. Δώδεκα. Και στον επίσκοπο της εκκλησίας περγά μου γράψε. Αυτά λέγει εκείνος που έχει την δίκοπον και κοπτεράν ρομφέαν. 13. Γνωρίζω καλά τα έργα σου και το ειδωλατρικό κέντρον στο οποίο κατοικείς όπου υπάρχει ο θρόνος του σατανά και κρατάς στερεά την ομολογία του ονόματός μου και δεν ιερνήθεις την πίστη μου ακόμη και κατά τα σημέρας κατά τα οποία κατεδιώχθη ο αντίπας, ο μάρτης μου ο πιστός ο οποίος εφωνεύθη στην πόλη σα όπου κατοικεί ο σατανάς. 14. Έχω όμω εναντίον σου λίγα παράπονα, διότι έχει εκεί μερικού που τηρούν τη διδασκαλία του εθνικού μάντεο Βαλάμ, ο οποίο εδίδασκε και σύστερνε στον Βαλάκ τον βασιλέα των Μουαβητών, να βάλει σκάνδαλονε μπρόση στου Ισραηλίτε για να του παρασύρει να φάγουν ιδολόθητα και να πορνεύσουν. 15. Έτσι και εσύ έχει μερικού που τηρούν τη διδασκαλία των Νικολαϊτών σαν του Ιουδαίους σε εποχή εκείνη του Βαλάμ. 16. «Μετανόησε λοιπόν. Ιδάλλως και δεν μετανοήσεις, έρχομαι αντίον σου γρήγορα και θα πολεμήσω εγώ κατά αυτόν με τη μάχηραν του στόματός μου». 17. Εκείνος που έχει πνευματικό ενδιαφέρον και δεν είναι κωφός πνευματικός, ας ακούσει τι λέγει το Άγιον Πνεύμα εις της Εκκλησίας. «Εις εκείνον που θα νικήσει». Θα δώσω σε αυτόν από το μάνα που είναι κρυμμένον στου ουρανού και είναι άγνωστον στου ανθρώπου του κόσμου. Θα του δώσω την ζωηφόρον κοινωνία του ουρανίου άρτου που θα του εξασφαλίσει την αθάνατον και μακαρίαν ζωή. Θα του δώσω και ψήφο λευκή και αθωτική και πάνω στην ψήφων θα είναι γραμμένον ένα νέο όνομα, το όνομα τη Ιωθεσίας και του Πολίτου του Εωνίου βασιλείας, το οποίο κανεί δεν γνωρίζει παρά μόνον εκείνο που το λαμβάνει. 18. Και στον επίσκοπο της εκκλησίας που είναι στα θεάτυρα γράψει «Αυτά λέγει ο Υιός του Θεού που έχει τα μάτια του σαν φλόγα φωτιάς ώστε να μην μένει τίποτε σκοτεινό και κρυμμένων εις αυτά και τα πόδια του νεόμια προς μεταλλικών μείγμα από άργυρον και χρυσόν». 19. Γνωρίζω τα έργα σου και την αγάπη και την πίστην και την υπηρεσία σου προς την ακούφιση των πτωχών και πασχόντων και την υπομονή σου στους πειρασμού πειρασμούς και διωγμούς και είναι του τελευταίου καιρού τα έργα σου περισσότερα από τα πρώτα. 20. Έχω όμως εις σου και ο λίγας κατηγορίας... Διότι αφήνει στην γυναίκα που έχει μιμηθεί την παλαιάν εκείνην η Εζάβελ η οποία λέγει τον εαυτόν της προφήτην και διδάσκει και πλανά τους δούλους μου παρακινούσε αυτούς να πορνεύσουν και να φάγουν ιδολόθητα. 21. Και τις έδωκα καιρών να μετανοήσει και δεν θέλει να μετανοήσει από την ιδολολατρική της διαφθοράν και αποστασίαν. 22. «Η με το λίγον θα την ρίψω εις κρεβάτι όχι ειδονής και απολαύσεω, αλλά τιμωρίας μεγάλης, και εκείνους που παρασύρονται από αυτήν εις τα ειδωλατρικά όργια και πλάνας, θα τους βάλω μαζί με αυτήν εις μεγάλη θλίψιν, εάν δεν μετανοήσουν και δεν ξεκόψουν από τα έργα που τους παρέσυρεν εκείνοι». 23. «Και τα παιδιά της ψευδοπροφήτηδος αυτής θα τα φωνεύσω με θανατικόν, και θα μάθουν από αυτά τα πράγματα ε εκκλησία. Ότι εγώ είμαι που εξετάζω νεφρούς και καρδίας, δηλαδή τα πλέον απόκρυφα βάθη του εσωτερικού του ανθρώπου και θα σας δώσω στον καθένα σύμφωνα με τα έργα σας. 24. Λέγω δε εσά του που μένετε ει τι Όσοι δεν έχουν την πλανημένη αυτήν διδασκαλία, οι οποίοι δεν έμαθαν τα σδίθεν βαθυτέρα αυτά γνώσει και διδασκαλία, όπω τα λέγουν οι οπαδοί τη πλάνη, αλλά οι οποίοι πράγματι είναι βαθύτερα πλάνα του Σατανά. Δεν θα σα επιβάλλω άλλε υποχρεώσει και καθήκοντα. 25. Εκείνο όμω που έχετε και σα παρεδώθει ω το μόνο αληθέ Ευαγγέλιον, Κρατήσατε το στερεά έως ότου έλθω κατά την Δευτέραν παρουσίαν μου. 26. Και εις εκείνο που θα αναδειχθεί νικητή και θα φυλάτη μέχρι τέλος της ζωής του τα έργα που παραγγέλλω, θα δώσω σε αυτόν εξουσίαν επί των εθνών, τα οποία τώρα καταδιώκουν τους πιστούς δούλους μου. 27. Και όπως εγώ κατενίκησα τα έθνη που με κατεδίωξαν, έτσι και αυτό θα του και θα τους καθυποτάξει με ράβδον σιδερένιαν, όπως τα πύλη να σκεύει, σπάζουν και γίνονται θρήματα. Θα του δώσω την εξουσία αυτήν, όπως και εγώ ως άνθρωπος την έχω πάρει από τον πατέρα μου. 28. Θα του δώσω ακόμη και το άστρον το πρωινών που βγαίνει κατά τα εξημερώματα. Θα απολαύσει δηλαδή των φωτισμών και την χαράν που θα φέρει στους δικαίους για ανατολή τη μελούση αιωνίας ζωή. 29. Εκείνος που έχει πνευματικών ενδιαφέρον και αυτή, ας ακούσει τι λέγει το Άγιον Πνεύμα εις της Εκκλησίας.